Κεφάλαιο Κ. Σελίδα 334, Στίχη 1 στου 8, Αποστομονικέ Απαντήσει προ το Συνέδριο. 1. Και κατά μίαν από τα αξιομνημονεύτους εκείνη ημέρα, ενώ αυτό σε τον λαόνη στο Ιερόν και κήρυδε το Ευαγγέλιο τη Σωτηρίας, συνέβη να έλθουν έξαφνα οι Ερχερί και οι Γραμματεί μαζί με του Προεστού, 2. Και του είπαν αυτού του λόγου. Υπέ μα, με ποιαν εξουσίαν ενεργεί σε αυτά. Ή ποιο σου έδωκε την εξουσίαν αυτήν του να διώχνεις από το ιερόν τους ανθρώπους και να διδάσκεις μέσα στον ιερόν ιερών αυτών τόπων. Τρία. Απεκρίθη δε και τους είπε. Θα σα ερωτήσω κι εγώ περί τίματος. ζητήματο. Εφόσον δε εσεί παρουσιάζεστε ως εξουσιοδοτημένοι διδάσκαλοι, ομιλήσατε πρώτοι και είπατε μου την επί του μου τούτου απαντησή σα. Τέσσερα. Το βάπτισμα του Ιωάννου, ο οποίος εμαρτύρησε δι' εμέ και υπήρξε πρόδρομός μου, το από τον ουρανόν και από εντολήν του Θεού, το από επινόηση και εντολήν ανθρώπων. 5. Αυτοί δε συλλογίστησαν μεταξύ των και είπαν ότι αν είπομεν ότι το εξουρανού και συνεπώς είχε νοριστεί από τον Θεό, θα είπε, γιατί λοιπόν δεν εμπιστεύσατε εις αυτόν. 6. Εάν δε ότι το βάπτισμα του Ιωάννου ή το επινόηση ανθρώπων, Όλο ο λαό θα μα καταλυθοβολήσει, διότι όλοι είναι πεπισμένοι ότι ο Ιωάννη είναι το προφήτη. 7. Και αυτοί που εκαυχόντω ότι ήσαν οι αναγνωρισμένοι διδάσκαλοι του Ισραήλ, απεκρίθησαν ότι δεν ήξευραν πότε το βάπτισμα του Ιωάννου. 8. Και τότε ο Ισού είπενε σε αυτού: Ούτε εγώ σα λέγω με ποιαν εξουσία και με ποιον δικαίωμα πράττω αυτά που βλέπετε.